Έλα, ρε κουνούμα, λε. Έλα. Τι έγινε. Καλά. Έλα να σου που πέφτσα στα σύνφα. Είναι δυνατόν να κάνει μια δημοκρατία τέτοια πράγματα έβγαλε ότι η γυναίκα, πήγα 5 η ώρα ξυπρόβε από το σπίτι εκεί, έχει. τι, τι ιστοριακό. Μήπω αντί να πάμε εκεί, να πάμε στο σπίτι του κούλι κατευθείαν κολονάκι. Δεν είμαστε και κολονάκι τώρα. Θα μα δει καναμάτιο θα μα πάρουμε με πέτρε. Θα μα πάρουν με πέτρε επειδή είμαστε. Επίση ο άνθρωπο <laughs> τακτοποιεί τι οφιλέ του έχει <laughs> να πει κάτι <laughs> γιατί <Ένα> φαντάζομαι <laughs> μετά ο δικαστικό επιμελητή θα πάει και στα γραφική τη δημοκρατία. Ναι, πράγμα <laughs> ξέχασα αυτά. όσο ποιο ζώο πιστεύει ότι εξυπηρετούν τα δάνεια. Φαντάσου πόσο ζώα είναι λοιπόν και ψηφίζεται αυτό το βλάκα. Έχουν χαρίσει εκατομμύρια στι τράπεζε και οι τράπεζε θα πάνε να διεκδικήσουν τα χρέη τη δημοκρατία. Του κλεφτοκοτάδε θέλω λίγο να πιάσουν. Του κλεφτοκοτάδε. Δεν πιάσουν δεν πιάνει καρχαρία. Όπω έχει πει και ο ποιητή, σαν τον καρχαρία θε να με Έτσι, Έτσι, ποιητή δεν το ξέρω. Ναι, κόνη με Ου, ρίτε, ζεστη, ζεστη, ζεστη, ου, ζεστη, ζεστη. Ο ζεστι, ζέστι, ζέστι, ο ζέστι. Ο τουλάχιστον έτσι. Αλλά η αδυναμία μου είναι μπαμπο, φιλιά στην μπαμπο. Χέσαι! <χαλίς> <χαλίς> Έλα, Αποστολή. Έλα. Το σπίτι μου είναι από το Δουβλίνο. Έλα, ρε, τι λέει το Δουβλίνο, τι φάση. Κανή κρύο, βρέχει. Κρύο, κρύο. απίστευτο. Χειμώνα yeah. και κρύο. Yeah. Ακρύο. Ακριβώ. Ακραία καιρικά φαινόμενα ζείτε. Yeah. Ακριβώ αυτό. Όχι, είναι συνηθισμένη η εδώ για το Δουβλίνο. Α, ah, οκ, okay, that's fine. Με όλα αυτά που γίνονται για το σπίτι του ζωγράφου, τη δημοσιογράφου, πάνε. Θέλω να πω κάτι, θα έχω πάρει στο κρανίο. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Το 8, από δύο ντοκιμαντέρ, ένα του Μουρ, The Capitalist, Love Story και ένα το Μεγάλλο Ξεπουλήμα, έδειχναν τα πράγματα. Όπω θα εξελιχθούν στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Έδειχναν πώ το, το σύστημα υγείας, έδειχναν ε, κόσμο στην Αμερική που του το σπίτι, έδειχναν καταστάσει που αργότερα τα ζήσαμε εμεί με τα μνημόνια. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουν του επόμενου άτσελ. Εδώ στο Δουβλίνο βλέπω ζευγάρια να κοιμούνται σε μια κουβέρτα πάνω στο πιζοδρόμιο. Και λέγοντα για το Δουβλίνο, έχοντα τα 1600. Βλέπω συσίτια εργαζομένων, τα συσίτια εδώ στο Δουβλίνο αποτελούνται κυρίω. Από στο Θεό. Αυτό που θέλω να πω τι είναι ότι τις εικόνες που βλέπαμε σε άλλε χώρε δεν θα τι δούμε στην Ελλάδα. Και δεν θα τι δούμε στην Ελλάδα γιατί υπάρχει οργάνωση στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχει κόσμος με πιλότοιμο και κόσμος που κάνει τη δουλειά του όχι σαν τον άλλο το μήπω τη λέξη το δικαστικό επιμελητή. Άνθρωποι, σ άνθρωποι, σ άνθρωποι, σ άνθρωποι, σ άνθρωποι. Υπάρχει κόσμο που θα τρέξει να επερασπιστεί το σπίτι του συνταξιούχου και θα είναι εκεί απ' έξω. Γιατί κάνουν αυτοί πολλά. που δεν θα πάνε, και οι παντελίδες που κοιτάνε και χαίρεται με το, το σπίτι, πρέ... αδιαφορούν. Νομίζω ότι θα πάει σε αυτού μετά. Θα πάει και σε αυτού, θα πάει και σε όλου μα. Με τον έναν ή άλλο τρόπο θα πάει και σε όλου μα. Αυτό που στενοχωριέμαι αυτή τη στιγμή τώρα είναι ότι δεν είμαι στο Βύρονα, δεν είμαι στην Αθήνα να πάρω τα παιδιά μου να πάω κι εγώ έξω το σπίτι του συνταξιούχου. Γι' αυτό το λέω με πολύ φόρτιση. Όποιο μπορεί, καλέστε και τον κόσμο να πάει σήμερα εκεί. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν γύρω μας, γύρω σας μάλλον, υπάρχουν κόσμος που δεν μιλάει. Υπάρχει κόσμος που όλο αυτό είναι να το πετάξουν έξω από το σπίτι του και δεν μιλάει. Δεν ξέρει που να πάει. Ενώ υπάρχει οργάνωση, υπάρχει τρόπος. Και ένα δεύτερο. Εγώ δουλεύω το κομμάτι νέου τεχνολογιών. Γίνεται χαμό. Απολύω από απαντώ. Δεν υπάρχει εδώ τίποτα. Δεν υπάρχει στην Αμερική τίποτα. Όλοι αυτοί να οργανωνόντουσαν. Και άμα ήταν οργανωμένοι, δεν θα τολμούσαν να πουλήσουν. Όχι 11.000, ούτε έναν. Αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο πήγε να γίνει στην Ελλάδα. Και τι έγινε. Δείτε η food. Δείτε κόσκο. Δείτε τι γίνεται όταν οργανωμένοι. Το... Υπάρχει ελπίδα. Αυτό θέλω να πω. Γεια σου, Αποστόλη. Ποιο είναι, Με κατάλαβε, με κατάλαβε. Λοιπόν. Για να σκεφτώ, Πορφύριο Βυζδέκη, πάμε σε αντισημπάμπου. Επειδή είπε κάτι ο για το site τη Ελευθερία που σέρνεται, θα ήθελα να το ευχαριστήσω το site γιατί πέρασε ένα ωραίο σε Σαββατοκύριακο από ένα βιβλίο που το είδε στο site σα. Το συνιστώ να το πάρουν όλοι οι ακροατέ σα. Του Σπύρου Αλεξίου, 1884-1922 από του Εθνικού Μύθου, τη Φωτιά τη Μύλη Μεγάλη Ιδέα. Είναι πολύ καλύτερο από του Ελευθεράτου Λαμόνια στο χακί. Μάλιστα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίτα το site, είδε. Έλα μπαλούς, δω χιονάτης. τι Καλά εσύ. Καλά λέω. Νόμος είναι το δίκιο του μαυραγορείτη, του άπλιστου, του Και του δικαστικού επιμελητή. Όχι, θέλουν να έχουν και τις διάρκειες μας. Καλό πάρουν και τις διάρκειες, να πάρουμε και τους παρτώμους. Και πάλι θα πάρεις. Γράψω, Λάμου. Τι έχει το καλάθι του νοικοκυριού. Τι, καπαμά, Πώς Πώ είδατε τι τιμές, βλέπω μπήκατε, βγήκατε. πώς τα είδατε. Τι, καπαμά. Όπως, oh, πώ. <laughs> έχει όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία δεν πουλιούνται, ρε φίλε. Και έχει και τι προσφορέ που κάναν τα σούπερ μάρκετ σε προϊόντα που δεν πουλιόντουσαν. Έτσι πάει η δουλειά. Γιατί το οι προσφορές δεν πουλιούνται. Όχι, οι προσφορές είναι προσφορές στον Και εκεί πάει ο και λέει: Μα τα ίδια είναι λέει. Όπω ήταν, καταλαβαίνει. Κατάλαβα. Αν πει μια φορά, κατάλαβε όμω, το σου πω: Δεν κατάλαβα. Αλλιώ είναι για πρώτα απ' όλα για τον Εντουάρδο Λο. Το ξέρει τον Εντουάρδο Λο. Πώ δεν ξέρω τον Λο. Τον Εντουάρδο Λο. Δεν τον ξέρω τον Λο. Αυτό που λέει λέει: κάγκα. Είναι ΛΟ, οι καταλαστές είναι στον BOWE, δεν είναι, Bowie, είναι, είναι BOWE, είναι Bowe, BOWE, είναι AO μαζί. <σχερσίσαι> τέλος παμπού να σου εξηγώ τώρα, έτσι είναι και ο ΛΟ. <σχερσίσαι> λοιπόν ο ΛΟ λοιπόν είναι την Ελλάδα να ελέγξει το 1800... Όταν ήσουν μικρότερο έκλειπες στο ΛΟ, Νόρτερ. Μια και λέμε γυαλό. Όχι, όχι. Α. Και είπε ότι κάτι εδώ, α πούμε, παντρεύτηκε. Υπάρχει και οδός εκεί, Λό, ο δό, στα δύο εκεί, ο Εντουάρντο Βλό. Ο οποίο θα έφτιαγε εδώ. Λοιπόν, και είπε στην εκθεσή του, παίμενε δύο χρόνια εδώ. Και λέει: Αυτό λέει, που κατάλαβα, λέει, είναι ότι οι Έλληνε πολιτικοί αγαπάνε πάρα πολύ του ψηφοφόρου του. Και το ελληνικό δημόσιο δαπανά χρήματα που δεν διαθέτει. Τέλο πάντων, πάνω κάτω φαντάζομαι που θα πάει σε βαριά Και 10 ολιγάρχε ήταν τότε εκεί που τα κάνανε όλα. Και χίλια περιστέρια Μα, να yeah. σου φιλούν τα χέρια. Και χίλια περιστέρια να σου τα χέρια. Егона сагапо Егона сагапо А да я Ти а ти зглуми с меня Да да Ναι, γεια σου φίλε, Αποστόλιο Κόστο από το ΕΓάλιο είμαι. Γεια σου Κόστο, τα φιλιά μου στο μαρτυρικό ΕΓάλιο. Μπράβο να είμαστε ωραίοι. Θέλω να πω κάτι εδώ πέρα στι κυβερνήσει που εξυπηρετούν πάντα του πλουτοκράτε. Όπα, γνωστή ε... γλώσσα μου φαίνεται, αυτό υποψιάζουμε. Κυνηγάτε του πολλού που χρωστάνε λίγα και αφήνετε στο απειρόβλητο αυτού που έχουν και μπορούν να πληρώσουν. Έτσι. Επισημένοντα ότι οι επιχειρηματικοί έχουν κρύψει τα περιουσιακά του στοιχεία σε οφσόρετε. Σε ανώνυμε εταιρείε, σε φορολογικού παραδείσου, μετοχέ κτλ. Κυνηγάτε, κύριε, το φτωχό λαό. Και στου πλούσιου, κάνετε την πάπια! Λούσιοι, γιατί οι πλούσιοι, σιχ... πλούσιοι εξυπηρετούν τα δανειά, κατάλαβα. <σίλια> <σίλια> δεν έχουν δώσει δικαιώματα <σίλια> σε κανέναν <σίλια> εργαζόμενό του, αλλά γενικότερα. Αποδεικτικά, αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να μα δείξουν, κύριε. Ή έτσι τα παραμυθιάζουνε πε, πες πες Και όποιο το πιστέψει, το πιστέψει. Τα κεμπελίστικα. <σίλια> αποδεικτικά στοιχεία να μα δείξουν αν δεν τα να έχουν δεν έχει Να αποδείξει αγάπη μου. Η έχει, άσχητη. <χι>, η φτωχάτζα, έτσι. Με τη φτωχάτζα θα κάνουν τι μάκε. Στου άλλου κάνουν την κουνέλα. Λοιπόν, οι λουλούδε, εδώ και τώρα κύριε, πάρτε το καμπάρι ελληνικέ λαεύ. Προλετάρειε φτωχοί άνθρωποι. Μία λύση. Μόνο ο λαό μπορεί να σώσει το λαό. Άρα δίκιο έχει το KK ε που σα ενημερώνει και είναι πάντα μπροστά σα και κοντά σα. Γι' αυτό τιμήστε το τι εκλογέ όποτε έρθουν με το καλό γακωτό KK ε και τίποτε άλλο. Διακριτικά Αυτό... με αρέσει που το πέρασε το μήνυμα Πέρα, Όποιο καταλάβει μήνυμα. κατάλαβε Δεν είναι κρυφό φίλε μου αποστόλη Όχι, Α, Αυτή είναι η αξία του ανθρώπου Ευχαριστώ και καλή δύναμη Πάντα επαγρύπνηση η εργατιά <Κι>